Μασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό Και θα νικήσουμε oh! Όπως στην Αθήνα θα το κάνουμε και στη χώρα όλοι μαζί Θα τους πάμε μέχρι τέλους και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ Καθαρά και μπροστά <Το> Και τα στάδια δεν μας χωράνε Αντώνη Σαμαράς. Και αυτό δείχνει το κύμα που έρχεται oh. Η νέα ορμή oh. Και αυτό δείχνει το κύμα που έρχεται oh. Η νέα ορμή oh. Θα τους αφήσουμε Και τα στάδια δεν μας χωράνε Το, το Πασόκ εδώ ενωμένο δυνατό Θα τους αφήσουμε Και θα νικήσουμε Ήταν μια πραγματεία όλο αυτό που ακούσαμε τώρα Είναι η φωνή του Άδωνη και του Δούκα Προλάβετε Προλάβετε! Όσο μιλάω εγώ εσείς σας παίρνουν το Δήμο της Αθήνας <laughs> <laughs> Και του Αποστόλη Ήδια χρειά Ήδια ναι, η σχολή ευνούχων ας πούμε <laughs> Που βγάζει τέτοιου. <έρχους. laughs> Αποφυτίσαντε Δηλαδή δεν το, το είχαμε σαν ακροδεξιό. <laughs> δεν τώρα... το είχαμε και σε πολιτικό. Τι σαμπέλα Τι να, είναι αυτό, το Τι το, να ναι, βάλεις στο Δούκα το. τώρα Κέντρο, κέντρο αριστερό Κεροσκοπικό, ναι. σε κεροσκοπικό ναι. δεν το είχαμε Βάλε ναι, ενώ ο Άδωνης δεν είναι κεροσκόπος Είναι ναι εντάξει ναι. Οπότε, τα Αλλά βάλε, για τον Άδωνη να πεις πολλά, το ξέρουμε Ναι σωστό, έχει δώσει δείγματα ε, Είναι η ομιλία χθεσινή του Δούκα Που φώναζε και μα θύμισε πολλοί τον Άδεν, οπότε βάλουμε δίπλα-δίπλα και το αποτέλεσμα είναι αυτό που μόλι ακούσατε. Από εκεί που βράχιζε το ελληνικό λαό. Όχι. Αυτό έγινε Α. πριν, μετά. Τι μετάλλαιο θα πάρουμε εμεί. Εγώ δεν είμαι ελληνικό λαό. Πώ δεν είσαι. Επί, πήρε ε. η πρόεδρο τη Δημοκρατία να το κάνει τίποτα. Εγώ τρίβο. διαχώρισα χθε. Όταν τρέχει στο στίβο, όλοι mm. θα πάρουν. Θα πάρει ο πρώτο το χρυσό, ο δεύτερο, ο τρίτο. Θα πάρουν και οι υπόλοιποι για τη συμμετοχή. Το πήρε μια για μα. Τι μία για μα. Εγώ πρόεδρος... δεν είχα συμμετοχή. Θέλω κάτι για τη συμμετοχή, Ένα μικρό αυτά τα τ Τι συμμετοχή έχει εσύ στου αγώνε, Εγώ δεν δημοκρατία. έχω. Αγώ... Γιατί τι έχει για η Σακλαροπούλη. <laughs> είναι πρόεδρο τη Δημοκρατία, το λέει. Ναι, είναι εσύ... Και παρακάτω. Ναι, εσύ τι είσαι. Δεν είμαι πρόεδρο, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι πρόεδροι. Είπα να μην πάρω το χρυσό. Ποιο θέλει. Όχι, ένα μετάλλιο δίνει. Τι ένα μετάλλιο. Γυραστείτε το. Oh, το. Να σκιστούμε, κορίτσια. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> θα γίνει μάλιστα. Ποιο θα πρωτογαγάγει εκεί, πρέπει Δεν ξέρω. Θα το λύσετε πάντω, είμαι σίγουρο. Καλώ ήρθατε εδώ στην Ελληνοφρέα τη Πέμπτη. Ναι, ναι. Πάμε λίγο στον, θα μείνουμε στον έναν από του δύο που ακούσαμε τώρα, στον Υπουργό Υγεία. Τον καλό, κρατήσαμε τον καλό. Κρατήσαμε τον, τον καλό. Ο άλλο δεν ξέρουμε ακόμα πώ θα εξελιχθεί, αν θα βγει πρόεδρο, αν θα μείνει μόνο ο Δήμαρχο. Τι θα κάνει, Μια Υπάρχει οσμή ουπουργός. την έχουμε. Ναι. Μια οσμή. Δεν είναι... Σκουπιδιών στο δρόμου τη Αθήνα. Ισχύει και αυτή η οσμή, έτσι κι αλλιώ. Αλλά δεν θέλω να λέμε τέτοια, γιατί μοιάζει σαν να κάνουμε βάντα στον Πακογιάννη. Που... Δεν δε χρωστάω να πω. <laughs> τώρα θα κάνουμε βάντα στον Πακογιάννη. Όχι, θέλω να πω. Όταν έπρεπε δεν την κάναμε. Ναι. Εμείς όταν είναι εν όλη αυτή. Μπακογιάννη θα λέμε και θα κλαίμε. Όχι, <laughs> το ξέρω. Όχι, όχι. Χάλι μαύρο ήταν και τέτοιο. Δεν το... έχει να περπατήσει τώρα, δεν έχει περίπτωση. Όποτε περνάω από την Πανεπιστημίου, σκέφτομαι όλα αυτά τα μπάζα επί τέσσερα χρόνια το μεγάλο περίπατο και είναι χάλι το πεζοδρόμιο τη Πανεπιστημίου για κεντρικό δρόμο σε πρωτεύουσα. Ναι, έχει ράμπε τυφλών. Okay, θα έπρεπε δηλαδή. Παν Εγώ θα λέμε ναι, έχει πλακάκι. Τσιμέντο, δεν έχει πλακάκι. Ναι, είναι τσιμέντο, το χρωματισμένο. Ένα τσιμέντο χρωματισμένο. Ούτε. Ναι. Δεν είναι χρωματισμένο καπνό. Γκρι είναι. Είναι, είναι, είναι τα, του Αβραμόπουλου, τα παλιά. Γκρι yeah. είναι, ένα γκρι. Αχρωστό. Άοσμο, είχε βάλει τα, τα πλακάκια εκείνα που στην Πανεπιστημία ανέβρεχε Νέβρεχε, την τούμπα από το Σύνταγμα και έφτανε ομόνιοι χωρίς να το καταλάβει. Σουκ, <laughs> μέσα <laughs> στην καραφανά. Ευτυχώ και τα κάγκελα και κρατιώσουν από τα κάγκελα, γιατί ειδικά προς την Τράπεζα τη Ελλάδο ήταν αυτό το γυαλιστήσα Κάποια δεν δημόσιο... το βάζει μέσα την τράπεζα τη Ελλάδο. Σε δημόσια χώρο δεν βάζει τέτοιο. Ε, εντάξει, απρονετούμε άνθρωποι. Κάπω κάκο με το 12ο, θα φά την τούμπα, θα πέσει. Τι θα κάνει. Αυτό έχει να κάνει που δεν έχει εξασκηθεί να είσαι το 12ο. Δεν σου φταίει πώς... κάποιο που είστε άνθρωποι. Η μέση μου. Πω να, η μέση <laughs> Λοιπόν, κάποιοι το πατάμε. Καλά κάνετε. Θα πάμε. Είναι ο Άδωνη στο ένα παράθυρο, mm. στο Σκάι. Ο Πορτοσάλτη με την Αναστασσοπούλη που κάνουν εκπομπή και έχουν μια καρκινοπαθή στο άλλο παράθυρο. Φαντάζομαι, σεβασμό, Άδωνη. Έσκυψε mm, το ναι. κεφάλι. Θα ακούσουμε πρώτα την mm. καρκινοπαθή. Είναι, μένει στη Μυτιλίνη ή Λέσβο, διαλέγεται και παίρνεται ανάλογα με τη λογική Τσίπρα. Σωστό. Και μιλάει και περιγράφει τι ακριβώ τραβάει το 2024 σε χώρα τη Ευρώπη, Δεν μπορούμε να κάνουμε. Το ακτινολογικό θεραπεία που πρέπει να κάνει. Ακτινοθεραπεία να radiation, που Μάλιστα. Yeah. Άρα κάντε τι χειμώθεραπίε στο νησί και για τι ακτινοθεραπίε έρχεστε στην Αθήνα. Ακριβώ. Αυτή μπορεί να είναι για ένα μήνα, μπορεί να είναι και δύο μήνε, μπορεί να είναι και τρει μήνε. Όταν μετακινήνεί ο οποίο δεν σα πληρώνει χρήματα για τη μετακίνηση να δικαιούστε εωδυπωρικά, αφού πάτε εκτό νομού. Ναι. Yeah. Θα παρώνουμε εμεί και μετά περιμένουμε και ένα τριάμινοι να το, να Α, να το πάρουμε τη λεφτά. Okay. Άρα δεν από Αυτό, το okay. είναι από την Τζέμπερ, είναι από τον Νεοποί. Για τα πληρώνουμε τα διπορικά. Ε, okay. ε, τώρα εντάξει, τώρα δεν δε θα λέμε τώρα για το 57 ευρώ ή του 100 ευρώ ή κάτι τέτοιο. τα εκλογικά ζητήρια, κυρία Ζομπούλη. Εσεί όμω φιλοξενείστε από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου όταν έρχεστε εδώ στην Αθήνα με διαμερίσματα που σα παρέχει ο Σύλλογο. Ναι, ναι. Ωραία. Έτσι. Αν δεν υπήρχε ο Σύλλογο δηλαδή θα έπρεπε εσεί να βρείτε έναν τρόπο που να μείνετε. Όλο ο παραλογισμό από τη μείνει αυτή η συζήτηση. Ε, καταρχάς υπάρχει σύλλογο καρκινοπαθών Λέσβου που έχει σπίτι εδώ να του φιλοξενεί γιατί εκεί δεν μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει. Ναι. Δεύτερον, πληρώνει, κάνει και τι χημειοθεραπείε, η κυρία αυτή, α, <laughs> θανασία Πασαλή λέγεται, και έρχεται εδώ να κάνει τι αξιόλογε θεραπείε. Και, και δε... ο υπουργό που είναι δίπλα, ποια πτυχή πιάνει από όλο αυτό αντί να χώσει το κεφάλι κάτω από το γραφείο και να μην μιλάει. Που φεύγουν από το νησί Για να έρθουν εδώ να κάνουν βασικές εξετάσεις Για την υγεία Όποτε υπάρχει δρομολόγιο Δεν έχει θάλασσα και τα ναι, λοιπόν, όλο αυτό, Ότι σας θα πληρώνει ο ΕΟΠΗ ναι. Αυτό είναι το θέμα Ότι θα σου πληρώσει η ταλαιπωρία η ψυχική Σε τέτοιες παθήσεις θες Καθαρό περιβάλλον Πέρα από αυτό νοσηλεία, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο Σε αυτό Κυρίως. Δηλαδή, όχι να, να έχει και το δεκάρο ταξίδι. Και βγαίνει ο υπουργό με χαρά να τη διακόψει κιόλα και να τη πει ότι σα τα πληρώνουμε εμεί αυτά τα Αυτό είναι η ίδια λεφτά. λογική. Ότι να λέτε και ευχαριστώ στο κράτο που λέγει στον άλλο γιατρό τι προάλλε. Σε αυτό το mood είναι. Όχι. Το πήγε πιο πέρα τώρα. Το απογείωσε. Θα ακούσουμε το επόμενο απόσπασμα. Είναι η ίδια κυρία και θυμίζω ότι είναι καρκινοπαθήση. Το κράτος προβλέπει για μετακίνηση εκτός νομού πληρωμή οδηπορικών και διαμονής. Προβλέπει ακόμα και αγορά αεροπορικού εισιτηρίου, αν πρέπει να πας και να με το αεροπλάνο. Και αυτό μπορώ να το πω. Και άμα το δεν έχει Ζιωπή, εγώ προσωπικά δεν έχω ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι άλλο τώρα που μου λέτε. Α, δεν έχετε ασφάλεια, τι εννοείτε. Δεν είστε ανασφάλιστη, αυτό εννοείτε. Τι τη στιγμή να είμαι, είναι ανασφάλιστη. Εντάξει. Οι ανασφάλιστε στην Ελλάδα πάλι έχουν πλήρη πρόσβαση στι δημόσιε δομέ υγεία και είμαστε μοναδική χώρα στην Ευρώπη που το κάνουμε. Εάν είστε ανασφάλιστε, σα λέω, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα τη Ευρώπη, λυπάμαι που θα σα το πω, θα τα πληρώνετε όλα από την τσέπη σα. Εδώ σα τα πληρώνουμε όλα εμεί. Καλώ τα πληρώνουμε. Δικό μου νόμο είναι. Και εγώ λέω προς Θεού, δεν μπορώ να αφήσουμε κανέναν να ασφάλει με μια να αποζημιώνει τον μη για τα πρόσθετα Μα η δεν μπορεί να πληρώνει τον ασφάλειο, διότι ο ΕΟΠΗ πληγεί τα χρήματα των ασφαλισμένων που διαχειρίζει μου. Ε, δεν θα το κράτο εντύπωση, εντύπωση ότι η κυρία δεν έχει ΕΟΠΗ, άρα δεν θα τη πληρωθεί. Προσπαθώ το, το, το να το αεροπορικό. να ότι πήρα μια πολύ μεγάλη Γι' λόγο μου βραβείο Είπαμε, εμεί στην Ελλάδα δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του πίσω. Και γι' αυτό η κυρία και ευτυχώ, επειδή είσαι στην Ελλάδα, μπορεί να κάνει πλήρω θεραπείε δωρεάν, αν και ανασφάλιστη. Αυτό δεν είναι ο κανόνα στον κόσμο που ζούμε. Αν ήταν στι ΗΠΑ, η κυρία θα είχε πεθάνει τώρα. Τα ακούει αυτά. Και ευχαριστώ η κυρία. να λέμε. Η κυρία τα ακούει. Τα ακούει βέβαια, έχει μια ασθένεια που σε πολλέ περιπτώσει οδηγεί στο θάνατο. Ναι. Και ακούει αυτή η κυρία τώρα τον Υπουργό να τη λέει ότι αν ήσουν στην Αμερική θα έχει πεθάνει. Άσχετα και την ασφάλεια και, και η Μαρία εκείνη την ώρα, κάπω νιώσαμε με όλο αυτό, φάνηκε. Και ε, ότι ζεις εδώ, επειδή εμεί, όπω είπε, εμείς έτσι είπε, mm. σου πληρώνουμε αυτά που να σου πληρώσουμε και έχουμε τα αεροπορικά και άλλα εισιτήρια. Και εγώ έφερα τον νόμο. Και γι' αυτό βραβεύτηκα, βραβεύτηκα. γι' αυτό βραβεύτηκα βραβεύτηκα από τον Παγκόσμιο Βραβε. Οργανισμό Υγεία. Δεν ότι έτσι και του περισσότερε mm. περιπτώσει φέρνουν το θάνατο. Σε όλε τι περιπτώσει, όλη αυτή οι ασθενεί αυ σκέφτονται το θάνατο. Ναι. Άλλο τι θα γίνει τελικά. Όλοι ξέρουν έχω καρκίνο, θα πεθάνω. Τι σκέφτεται το καρκίνο παθή. Α, ωραία, θα τη καπουλάρω. Όχι, άλλο τι γίνεται. Και έχει και τον υπουργό και να σου λέει: Αν είσαι αλλού, θα έχει πεθάνει τώρα. Είναι στη μούρση, στα μούρσα, mm. να σου πω: Να το συλλάβουμε αυτό, τι, τι έγινε πάλι. Εγώ ήθελα μια διατύπωση. Τι συνέβη πάλι με τον ίδιο υπουργό, πόσο, Εγώ... πόσο ανεβάζει τον κινησμό ήθελα πιο. κάθε μέρα. Ήθελα την πιο απανθρωπιά, την απανθρωπιά. Ποια είναι η καλύτερη διατύπωση, πιο καλή διατύπωση ότι ζείτε χάρη σε μένα. Ε, το, το επόμενο. Δεν το είπε. Σιγά-σιγά. αλλά είναι ένα κομμάτι κοινού που δεν το καταλαβαίνει. Είναι οι μετρήσει στον ιανικό κοινό, είναι και το γενικό νε... σύνολο. Το γενικό σύνολο, το γενικό σύνολο δεν τα πιάνει αυτά. Ωραία. Πρέπει να πει ότι ζείτε επειδή είμαι εγώ εδώ στο παράθυρο. Μέχρι τώρα δεν Επειδή τον... είμαι φίλο με τον Πορτοσάλτε. Γι' αυτό ζείτε. Όχι. Κάπω, να το κυκλώσουμε. Μέχρι τώρα δεν τον είχαμε δει σε αντιπαράθεση με καρκινοπαθή. Τον είχαμε δει με γιατρού, νοσηλευτέ που είναι όλοι αριστερή, Που είναι όλοι κουκουέγνε, συμμορία, μιζέρια εδώ. Τώρα τον είδαμε και με καρκινοπαθή και εκεί λες θα είναι πιο μετρημένος γιατί όσο καλά και να τα έχει κάνει ένα υπουργό. όταν έχεις απέναντί σου το πρόβλημα οφείλει να σκύψει το κεφάλι γιατί Ποτέ δεν μπορεί να λύνει όλα τα θέματα. Π.χ., αν πάει ο Κικίλια την ώρα που φτιάχνει το σπίτι κάποιου και λέει είχαμε 15 ελικόπτερα φέτο, βάλαμε και ντρόν και σώσαμε τα άλλα βουνά, τι νόημα έχει όταν του φτιάχνει το σπίτι του ανθρώπου. Προφανώς. Θα τον πλακώσει το ξύλο όταν του λέει τέτοια. Δεν μπορεί λοιπόν, να πει κοίτα η μακούρα, αυτό δύο μήνε. Ναι, ναι, ναι, Ενώ που ναι. είναι βοηθητικό κάπω, okay. αλλά δεν λύνει ακριβώ. Εδώ λοιπόν έχει τον καρκινοπαθή και προσπαθεί ο άδωνο να πείσει την κυρία που τα νιώθει και τα βιώνει. Γιατί ακόμη και όταν σου πληρώνουν τα εισιτήρια, τα αεροπορικά να, να κάνει θεραπεία. Μπε στην καθημερινότητά τη ότι πρέπει να φτιάξει βαλίτσα, να πάει στο αεροδρόμιο, να έχει κλεισίτήρια, να τα πληρώσει αυτή και όποτε τη θα δώσει το κράτο. Με την ψυχολογία του αρρώστου. Αλλά έχει να κριτήρια αυτό. Να μπει σε νοσοκομείο, ε? να κάνει τη θεραπεία, βλέπει γιατρού, βλέπει ενέσει, σε τρεπάνε. Όλα αυτά και τα αντιμετωπίζει, τα πακετάρει ο άλλο και λέει: Μήπω σα έχουμε πληρώσει, βγάζει ο ΑΠΗ και χάρη σε εμά. και mm. τα κάνετε όλα αυτά. Ωστόσο έχει κριτήρια, το είπε λίγο η Λαφράου, αν απαιτείται. Ε, ναι, πληρώνουμε βέβαια. αεροπλάνο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αποκλείσει όλα τα άλλα μέσα για να πάρουμε αεροπλάνο και δεν γίνεται αλλιώ. Δηλαδή έχει καιρό. Περάσεις δεν και έχει απόφερα. καράβι, γιατί επιτροπή. Δεν είναι έτσι. Αν θα όταν είσαι άρρωστο, ειδικά σε τέτοιε βαριέ ασθένειε, δεν θες κανένα κριτήριο. Θε την πολιτεία κανένα. που την πληρώνει όλου τη ζωή, και όταν δεν πληρώσει ένα πενήνταρκο, εκείνηγάνε με 15.000 τηλεφωνήματα μέχρι και φυλακή. Θε να είναι η πολιτεία Ψυχολογικά, ηθικά να σε στηρίξει και οικονομικά. Αλλιώ δεν έχει νόημα όλο αυτό και αν επικαλείται το παράδειγμα τη Ευρώπη ότι είμαστε μοναδική χώρα που του ανασφάλιστε, είναι λάθο και στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχει η κοινωνία η οργανωμένη, όταν να δώσουμε στις Αιτζίαν ή στου Στάδες ή στα ευρωπαϊκά λόμπι και οτιδήποτε βρίσκονται δισεκατομμύρια για του ανθρώπου, της ανάγκε του. Ποιο σύστημα είναι αυτό και στην Ευρώπη και στη Σουηδία που τη συγκρίνουν συνέχεια ναι, ναι. και θα την ακούσουμε και τώρα πάλι σύγκριση με τη Σουηδία, την Ελβετία, την Αγγλία, την Γαλλία. Τι νόημα έχει, γιατί εκεί είναι έτσι. Και εκεί σε πετάνε. Καλά, βέβαια, να πούμε όμω και σαν κατακλείδα κάπω ότι ο καρκίνο δεν κάνει διαχωρισμού όμω και στου κομμουνιστέ. Δεν ξέρουμε. Θέλω να πω, μπορούσε να πει και αυτό. Επόμενα. Δεν θα μπορούσε λέμε, να την πει ότι είναι κομμουνιστή. Αυτά είναι Αριστερή, ότι είναι κομμουνίστρια. Μπορεί να έχετε. Αυτά αλλά τα Δεν επόμενα. ξέρω τι είστε κι εσεί. Δεν ξέρω. Στη Σουηδία πάντω εγώ ξέρω. Και Κάθε ξέρεις. μέρα μα το λέει. Δεν περνάνε καθόλου καλά. Χθε ανέβασα ένα άρθρο από το Euronews στο Twitter μου. Το διαβάζω για τον γιατρό μα από τη Σέριφο. «Doctor shortages, low pay and overtime, Europe's hospital are under the weather». Αυτό είναι χθεσινό άρθρο με χθεσινή μερομηνία του Euronews. Δηλαδή τι λέει, για όσο δεν ξέρουν αγγλικά, «ελίψεις γιατρών, χαμηλές αμοιβές και πολύ ξαντλητικά ωράρια εργασίας». Αυτός είναι σήμερα ο γενικός κανόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι 27 χώρε. Φαντάζεται ότι έχουμε για πρώτη φορά απεργίε. Κύριε Υπουργέ. Ωραία. Αυτό τι σημαίνει συγκρινόμαστε με τα Μία μία δουλειά. Δεν συγκρινόμαστε από του κιρότερου, συγνώμη με του καλύτερου. Έχουμε για πρώτη φορά απεργίε στη Σουηδία για παραβίαση του αραρίου λειτουργία των γιατρών, διότι η Σουηδία έχει. Ο κύριο Κοντάρι ήρθε, ήρθε από τη Σουηδία πάντα. <laughs> Γι' αυτό αναφέρω το Σουηδία. Ναι. Έχω στο παράθυρο τον γιατρό τη Σερίφου, Τον περίφημο γιατρό τη Σερίφου που έφυγε από τη Σουηδία και ήρθε εδώ, εγκαταστάθηκε με την οικογένεια και είναι εκεί. Και είχε γράψει μια επιστολή παλιότερα με τα προβλήματα που έχει το κέντρο υγεία τη Ερήφου, τα νησιά κτλ. Και, και, και κάνει εδώ τη σύγκριση με τη Σουηδία. Και εκεί έχουν θέματα. Άρα τι φωνάζετε εδώ. Ε, καλά, εντάξει. Σουηδία ναι. γίναμε με έναν τρόπο. Έχουμε γίνει. Η ναι. Σουηδία και είναι Ελλάδα. η Ελλάδα. Σου... Ποιο κάπως... γίνεται εκεί πρωθυπουργό και είπε θα σα κάνω Ελλάδα του Βορρά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί εμεί Δανία πιστεύω. του Νότου ναι, δεν γίναμε. Δεν γίναμε, όχι, ούτε Σουηδία του Νότου. Ναι, αλλά, αλλά τώρα την έχουμε ξεπεράσει τη Σουηδία. Τα έχουμε ξεπεράσει, μα πάσαν αυτοί κάπω. Επειδή ήμασταν πολύ καλοί. Ήρθαν στον μπορεί. πάτο αυτοί. Θα το δούμε. Πέσανε στον πάτο και βρήκαν πολλού και μεταξύ αυτών. Αν πέφυγε ο Γιώργο από εκεί που καθάριζε, έπεσε. Στο Χόλμη. Ο Γιώργο που ο Παπαρίζου κάναν τη ζημιά. Η Παπαρίζου καθάριζε. Έφυγε. Α, έφυγε και ήρθε εδώ η εγκαταστάτη και Οπότε κάνει αυτόν τον συγκερασμό, τη σύγκριση μεταξύ Σουηδία συνέχεια το κάνει κάθε μέρα με το Λονδίνο που έχει ράβο. Καλά, <συνήθεια> τα λογικά άλματα του Άδουνι δεν, <συνήθεια> δεν έχει, δεν τα παίρνει φίσκα. <συνήθεια> τα είναι όπω με τι ακτίνε που το πάει σε δέντρο. Ποδήλατο. Όχι καλέ. Έχει ακτίνε. Και ο ήλιο έχει ακτίνε. Ναι, θα έλεγα πολλά. Διακτηνισμοί. Αυτό είναι, είναι λογικοί διακτηνισμοί. Είσαι τώρα εδώ και αυτομάτω βρίσκεσαι στο Γιωάννεσμπουργκ. Αυτό. Γιατί συγκεκριμένα. Διάλεξα κάτι να είναι μακριά Κάτι που να μην είναι ευκολομένο Και να μην ξέρουν πολύ που είναι Δηλαδή να, έχει, να μην, έχει, μην έχει απευθείας <laughs> <laughs> Και ακούγεται μαγικό Αν μα δεν τι, ότι είναι πόλη ναι, ναι, ναι, ναι. της Νοτιού Αφρικής Θυμίζει και μπουργκερ τι που, που, τώρα, λέει, τώρα, ναι. που λέει Βουργκερ, Βουργκερ. που λέει Γιωχάνεσμπερκ Johannesburg. δεν το πολύ καλό Πολύ καλό έχει πολύ τσίλι μέσα Λοιπόν σύγκριση με τη Σέριφο βάλει Όταν αυτό το πράγμα το έξω φαινόμαστε στους πλουσιότερες χώρες και στα μεγάλα νοσοκομεία στις πρωτεύουσές τους Δεν είναι λογικό και επόμενο ότι περισσότεροι γιατροί θα αναζητήσουν την τύχη του σε αυτά τα καλά ε, νοσοκομεία, σε, σε, σε, σε αυτές τις πόλεις, σε σε πόλεις Άρα θα Αφήστε μείνουν λιγότεροι με όμως, για τη σέριφο Ε, να τη σύγκριση λοιπόν Με τη Σέρυφο ότι εφόσον έχουμε προβλήματα στη Σουηδία, εφόσον έχουμε προβλήματα στην Αθήνα, στις... τι τώρα τη σέρβο, για πώς 200 έχει... κατήκους χίλιους το 2000 πώ είναι το χειμώνα. Να βάλει, δηλαδή στατιστικά να το βάλεις κάτω και αυτοί που που θα ρωσθένουν συνέχεια, κάτι θα θέλουν. Ναι. Ε, δεν έχει φαρμακεία. Όχι. Τι <laughs> του φαρμακείου πάνω να αγοράσω φάρμακα. Δεν ε, είναι απλά. Δεν είναι απλά φαρμακοποιημένο. Γιατρή, σχεδόν Τα ξέρω, γιατρή. Στα χωριά και Καλά, σε, στα νησιά πω, είναι. την εμπειρία όλοι ξέρουμε. Ε, ναι, να, να, ναι. Ένα ναι. Το χέρι, το δεν ξέρω αν δεν κεφ... ξέρει. Θα πάρει για το χέρι έχει, σου. Για την εμπειρία. Για παιδί παιδί μου, συγγνώμη. Έχει υγρασία. Ναι. Θα σε πονέσει το γόνατο. Τι να κάνει ο Υπουργό. Δεν μπορεί να σου κάνει η ένεση το φαρμακοπείο στη μέση για να σου πέρα βολταρέν. Κάτι τέτοιο. Μόνο. Στο σχολείο πρέπει να βάλουν και ένα μάθημα παροχή πρώτων βοηθειών ιατρικών. Μέχρι και χειρουργία. Η προσευχή. Να, να μαθαίνουν. Ναι, Προσευχή υπάρχει. Υπάρχει. Θέλω υπάρχει. να πω μήπως βοηθάει κάποιο. Υπάρχουν και τα θρησκευτικά. Να βάλουν και λίγο ιατρικές οδηγίες, αλλά για βαριά νοσήματα, να κάνει εγχείρηση μόνο. Να, να κάνει σου, ένας και μαθητής, μπορεί να το έχει σε κάποιον άλλον. Ε, γύψο να κύριο. Το πόδι, να το πόδι, να το, το, το φαρμακείο. Πρώτον, το φαρμακείο Ναι, πουλάει. Γάζε γύψινε κτλ. Το βάζει με νερά κτλ. Κούτσι, κούτσι, κούτσι. Σιγά το δύσκολο. Θέλω να πω, μην βάλεις μια στρώση που είναι μαλακό. Πάρε 32 Αν βάλεις δεν στρώσεις, τα σκληρίνη. Πλαστελίνη δεν κάνατε στο δημοτικό. Δεν φτιάχνατε ανθρωπάκια, Φτιάχνα. σκεφτάκια και κουνελάκια. Ωραία. Ναι. Όταν, ε, το ίδιο όταν έσπαγε ένα ανθρωπάκι. <laughs> δεν του βάζεσαι μια λάμα με συλλογικά γύρω. Όταν τον γλυφίδα το μέγεθο, να μην είσαι πιο μεγάλο τα ανθρωπάκια. Είχαμε καρτέ, ναι. είχαμε πιο μεγάλα. Οι μπάρμπι θέλουνε, α, <laughs> τέλος πάντων. Με πλαστερίνη. <laughs> Όχι στην λάθος τσάτ. Είναι λάθος τσάτ, <laughs> <Λάθος> τσάτ συγγνώμη. <laughs> τέλος πάντων, έβαζε έναν αρθικάκι με σε λωτέ. Ναι, ναι, ναι. Αυτά, αυτά, αυτά. Αυτό, αν γίνει λίγο πιο επιστημονικό, μπορεί και κάθε παιδί να το κάνει. Σου μαθαίνουνε χημεία. Πού θα την χρειαστήκα. Πουθενά όμω. Πουθενά. Ειδικά με τη χημία δεν τη χώρα μου. Μάθεμε να κάνω τον γιατρό. Τύπους, να του κάνω τίτλου τύπου. Αφού όλοι παίζουν τον γιατρό. Να μάθουμε να τον κάνουν και τον γιατρό. Ναι. Ούτε και έχουν πια σήματα. Δεν λέω. Μάμα, φωσώματα, ασθενής, θα έχει τα φυσικά. Μα άμα είναι ασθενή, τι θα κάνει τώρα. Ναι, λογικό είναι. Ναι, γιατί... ναι σωστό, σωστό. Ωραία. Μετά από αυτέ τι γόνιμε προτάσει, <laughs> θα μείνουμε λίγο στο χώρο τη υγεία. Αλλά ο Βιερακάκη θέλει να τα κάνει όλα ηλεκτρονικά. Δεν σκέφτεται πρακτικά. Ναι, την ξέρουν αυτή. Πώ θα έχει το notebook. Απομακρισμένη από τι ανάγκε τη ζωή Ε, θα πάμε στο Τζάνιο Νοσοκομείο, γιατί θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Sky. Στην ίδια εκπομπή, μόλις έφυγε ο Άδωνης, παρουσίασαν ένα ρεπορτάζ για το Τζάνιο Νοσοκομείο. Ξέρουμε όλοι το Τζάνιο, έχουμε εικόνες από το Τζάνιο στον Πειραιά, τον από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Πειραιά. Απλά ας δώσουμε λίγο βάση, ναι. τη σειρά των γεγονότων που αποφάσισε μια εκπομπή να βάλει σαν θεματολογία. Δεν βρίσκομαι στην κουζίνα κάποιου στιατόριο ή κάποιου ξενοδοχείου, αλλά στο νοσοκομείο, στο τζάνιο. Εδώ όπως ο σεφ, η σεφ Ιάκοβος Απέργης φτιάχνε γκουρμέ πιάτα για γιατρούς και για ασθενεί. Το φαγητό πρέπει να το δίνεις στον άλλο γιατί δεν σε έχει επιλέξει για να έρθει εδώ. Λέει ο Σεύ δικά του. Όπω ακούσετε και ο ρεπόρτερ που το είχαν βάλει και σούπερ από κάτω, όπω λέμε εκεί, τίτλο, έγραφε ότι γκουρμέ πιάτα στο Τζάνιο νοσοκομείο. Να πάμε. <laughs> πάμε. Πού λοιπόν, πας τώρα πληρών να πιέζει την Ακρόπολη, να δει τη θέα και πληρώνει τη σκασμό λεφτά. Από Τζάνιο δεν τζάνιο. ξέρω. Φαίνεται η θάλασσα. Δεν έχει θάλασσα, εντάξει. Θα τη δει mm. κάπου. Πα γύρω, γιατί δεν έχει θάλασσα. Φτιάξαμε το πρωί με τη λιμπεράκι έγαιξα, φτιάξαμε το μενού ναι. του γκουρμέ. Φιδέ με φύλλα χρυσού. Ζελέ παγωμένη πάπια Πεκίνου. Ακοίδεσαι και Είσαι και αυτή η λίπο Πάπια τώρα. Η με κολοκυθάκια στον ατμό. Ωραίο. Ωραίο Γκρατιναρισμένο Ωραίο. στήθο κοτόπουλο με φιλέ αμυγδάλου και αφρό αγκουριού καπαδοκία. Αυτό είναι ένα πρόχειρο μενού ναι, ναι, που τι μπορεί να έχει το Τζάνι. Βέβαια, όλο αυτό να πούμε ότι ήρθε σαν ρεπορτάζ mm. μετά από συνέντευξη του Υπουργού Υγεία στη συγκεκριμένη εκπομπή και μετά από ρεπορτάζ που είχε όσο ήταν ο Άδωνη ή λίγο πριν, να θυμάμαι καλά, σε τι άθλια κατάσταση είναι οι υποδομέ των νοσοκομείων. Ναι. Ξεκινάμε από την άθλια κατάσταση. Ήρθε ο Υπουργό, μα ηρέμησε ότι όλα καλά και αμέσω μετά, τσακ! Και ότι ζούμε χάρη <γουρμές> σε αυτό. Γκουρμέ και, και, και μετά, ρε, γκουρμέ, γκουρμέ, τι κρίνιζε για τους τοίχου που κρέμονται και τα ταβάνια που πέφτουν στους ασθενείς, ε, Και που δεν έχει ερκονίσει το κίνημα να το, το Ευαγγελισμό. Το γκουρμέ μπορεί να προέλθει στο πιάτο να πέσει ένα κομμάτι από το ζωβάκι. Το, το από πάνω. Να είναι η να με έχουν βάλει τη Ωραίο είναι Έτσι λοιπόν, όταν θέλετε κάπω να δοκιμάστε. Γεύσει εξωτικέ δεν πάτε <laughs> να Το και χωρί. Πώς θα πει Θε μια δικαιολογία. Ε, ναι, πες COVID. Πάει κάποιο να σου κάνει καρτέλα. Τι θα πει την καρτέλα. Ναι, COVID, COVID πέσε. Γιατί δεν νοσηλευόμαστε. Πάει τέλειω αυτό. άλλο. Τι δεν νοσηλευόμαστε. Για τον Είμα... COVID. Πρέπει <συλίκο> να <χαρά> κάνει θέατρο ενώ. Δεν κάνει θέατρο. είναι να κάνει γκουρμέ. Είναι και τσάμπα. Ενώ πα στα άλλα εστιατόρια. Εδώ και στα άλλα δεν κάνει θέατρο. παριστάνεις ότι έχει λεφτά. Ενώ χρωστάς να Παριστάνεις ότι είναι ωραία τα φαγητά. Και ό,τι ωραία. Εδώ παριστάνεις ότι έχει λεφτά ενώ πηγαίνει και σκέφτεσαι ότι οι δόσει δεν βγαίνουν. Ναι, οπότε. Είναι κάπω έτσι λοιπόν ε, το θέμα τη υγεία. Το... 12% η Άννα Διαμαντοπούλου. Δεν σέβεστε τίποτα. Ενώ έχει 30 ο Δούκα, 30 περίπου ο Ανδρουλάκη και 20 ο Γερουλάκη. βλέπει μια δημοσκόπηση. 12,9 Ανή... είναι. 12,9 δεν 12. θέλω να, να την αδικό την Άννα. Μακάρι να πάνε καλά. πάνε καλά, αλλά δεν μπορώ να το βλέπω αυτό. Έχει πέσει όλη, ό, από πάνω όλα τα μίντια, όλη η διαπλοκή και τίποτα. Και όλοι απαράδεκτοι. <laughs> και όλοι απαράδεκτοι. <laughs> το serial. Όλοι είναι απαράδεκτοι, αυτούς που υπέρ <laughs> Μα πραγματικά πάνε και να ενισχύσουν την άναδη Μιαντοπούλου. Δεν τράπηκαν. Έχουν δει τροπέ και τροπέ. Ναι. Δεν τράπηκαν. Και ήταν τόσο. και όλη αυτή είναι παρέα, α πούμε. Η Διαμαντοπούλου με τη Δίμητρα Παπαδοπούλου είναι παρέα. Πα μπορούσε, ξέρω εγώ. Είναι, λέει ο συμμαθητή. Ε, καλά, συμμαθητή. Και εγώ, μου να συμματήσω με πολλού. Κάμπα παρέα. Τι Βέβαια, ξέρω. αποφασίζω αν θα το στηρίξω μετά 20 χρόνια για την <laughs> ηγεσία ενό κόμματο. Είναι κάπω ένα θέμα. Τέλο πάντων, ε, θα μείνουμε λίγο. Θα, από το Πασόκ φεύγουμε. Πάμε. Πια έχουμε τώρα την Μονογιού, η κυρία Μονογιού. Αυτή που λέει: Μονογιού. Ναι, το έχει πει και ένα λαό που θα ακούσουμε αύριο, αλλά δεν χρειάζεται Μπράβο. Η κυρία Μονογιού είναι βουλευτή κυκλάδων και ο κυκλάδο που σου λέει ο ταξιτζή ο φίλο σου όταν πήρε χτε τηλέφωνο. Τον διορθώσαμε. Η κυρία Μονογιού είχε πει χτε ότι. Μια απάντηση στα θέματα bullying βίας των μαθητών που είναι πάρα πολλά τώρα τελευταία Βοηθάνε βέβαια και τα social media να τα βλέπουμε, τα κινητά που καταγράφουν οποιαδήποτε σκηνή Είναι το κατηχητικό mm. Αν πάνε τα παιδιά στο κατηχητικό Και μάλιστα χρησιμοποιεί επιχείρημα ότι τα παιδιά της επαρχίας πάνε στο κατηχητικό Και δεν κάνουν τέτοια τα παιδιά της επαρχία. Ναι. σε σχέση με τι πόλεις που είναι μες στην Αγριάδα και στα Νεύρα τέλος πάντων δεν να κρατούν τα χέρια του αποσχολημένα και γι' αυτό δεν ξέρω, το είπε χτες αυτό είναι μια χρήσιμη πρόταση ε, απέναντι σε αυτό το θέμα και πρέπει πολιτεία που ερακάξει και όλοι οι πόλοι να το δουν πολύ ενεργά, δηλαδή υποχρεωτικό δεις, κάποια στιγμή το, το προνήπιο ας πούμε είναι υποχρεωτική παιδεία πλέον ναι. γιατί όχι το καθηκτικό γιατί όχι εκκλησιαστικά Τι εκκλησιαστικά κάμπιν, μπορεί να ντύνονται παπαδάκια τα παιδιά να, Ναι γιατί όχι να είναι, να είναι με μεράσα Εκκλησιαστικά σχολή Μπορείς από κάτω να είσαι κομμάτων, να πηγαίνουν τα παλαμάρια Να με τακ τακ και αέρα δεν, πω, δεν, είναι, δεν σου λέω από κάτω τι θα φοράς Αλλά Ως. είναι αεράτο, είναι ωραίο για καλοκαίρι Δηλαδή, εδημασία Να φορέσουμε παρεό mm. Και άμα στον νομοποιήσει τσακ φως θα κλαρώτει όλοι Ποιο ντράπεται να βάλει βάλ Είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να δεχθούν με bullying. <μπούλινκ>. Δηλαδή, μη βάλω, ας πούμε, ένα φλωράλ παρεό για καλοκαίρι, να είμαι πιο αεράτος αμέσω να πούνε ότι ναι, και ωραία, αυτό προσδιορίζομαι παρεό. Κάτι και μπορεί εσένα το bullying να σε αποτρέψει. Θε να μα πει τώρα το να, να βάλεις ένα Να τραπώ, να κλειστώ. Ναι, ναι, είσαι από αυτού. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Μονογιού. Είναι σε πάνελ μαζί με τον δικηγόρο τον Κώστα Ντάλτα. Ναι. Και του απευθύνεται και έχει ενδιαφέρον για το Λίχτ Χριστιανέμου συνέχεια η μόνο η Όχι έτσι, έτσι έχει μάθει Α. δεν ξέρω και ο ίδιος λέει μη με έτσι Α. και μετά από λίγο ξανά και μετά από λίγο ξανά Θα ήθελα να πω κάτι Πράγματι <σοπό> οι ήταν πιο κοντά Δεν υπάρχει εμφανία. γι' αυτό επειδή, οι ε, ε, ήταν πιο ήταν Θα με αφήσεις χριστιανέ μου να μιλήσω Μα τι είναι αυτό έλα, το έλα. πράγμα ε, Δεν είμαι χριστιανός κύριε Αμπνογιου Δεν είμαι χριστιανός Δεν έγινε Δεν με ενδιαφέρει. Λότε. Ό,τι θέλετε. Επειδή είστε ελάστε. και βουλευτή, πρέπει να έχετε μια μετριοπάθεια. Μόνο. Όχι. Μετριοπαθέστατη. Μέσα σε θα μου πει χριστιανέ να να να μου, τι θα είμαι εγώ δένει. και τι δεν θα είμαι. Όχι, δεν είμαι χριστιανό. Και δεν είμαι χριστιανό. Όχι σε εμά, κοίτα. Με συγχωρείτε, δεν ξαναπευθύνομαι σε εσά. Εδώ. Ελάτε, λέτε. Κλείνουμε εδώ. Δεν είναι συμπεριφορά αυτό. Κύριε, εντάξει, λέτε. Θέλω να κλείσουμε εδώ. Στα 41 μου θα μου πείτε πώ θα το κάνω. Δεν είναι συμπεριφορά. Θέλω να πω σε κάτι. Που αναφερθήκατε. Που ότι η μαμά. Όχι σε εσένα, Χριστιανέμο. Δεν ξέρω. Δεν μου Είπατε πριν, Καλά κάνετε. Λέτε, λοιπόν. Λέτε. Και τη λέει: Μη με λε χριστιανό σα. Και τρει φορέ εκεί. Είχε κόλησε. Και λέει: Ωραία, δεν σα απευθύνω ξανά. Δηλαδή, ή χριστιανό <laughs> ή τίποτα. <laughs> δεν μπορεί να μιλήσει χωρί να τον πει χριστιανέ. Χριστιανός μου. Τι χριστιανό Ναι, ή χριστιανό τη ή τίποτα. Γιατί αλλιώ δεν σα απευθύνω το λόγο. Το κατηχητικό είναι μια απάντηση σε όλα αυτά που συμβαίνουν Μια άλλη απάντηση όλα είναι, Σε όλα είναι η okay. απάντηση Συμφωνώ και εγώ Μια άλλη απάντηση για τη βία των ανηλίκων Το είναι κρυφό αυτοί... σκολιό Όχι όχι όχι Είναι αυτή που κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή Και να σου πω και κάτι Πολύ απλό Επαναφέρετε τουλάχιστον στο δημοτικό την ποδιά γιατί δημιουργεί κοινωνικέ αδικίες Ένα πλούσιο παιδί μπορεί να φοράει γκούτσι, μπορεί να φοράει μυρτσάτζε, μπορεί να φοράει ρούχα καλά. να το χέρι σα, κύριε. Αλλά και τελεί το πρόβλημα σου εσείς το οικονομικό. Επειδή υπάρχουν παιδιά στη δυτική Αθήνα που δεν έχουν καλά ρουχαλάκια, νιώθουν άσχημα για τα άλλα παιδάκια που έχουν καλά ρουχαλάκια. Και όταν δεν μπορεί να πάρει τα καλά ρουχαλάκια, θα ασκήσει βία. Ποια είναι βία? Θα σου κλέψω το κινητό, θα Το, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό με τον Κούτσε και τη Δυτική Αθήνα και με Ζωνάκη, δεν το είχε πιασει. Το είχε πει. Το είχε τρόπο. πει. Το είχε Είναι τότε, ναι, ναι. ίδιοι. Γέννημα θέαμα, Δυτική Έχουμε περηφάνεια εμεί και λόγω τέτοια. Εδώ λοιπόν ο Βελόπουλο θέτει το θέμα τη επαναφορά τη ποδιά, όχι για κάποιου άλλου λόγου, γιατί υπάρχει μια συζήτηση και σε πολλέ χώρε υπάρχει μια ομοιόμορφη εμφάνιση, νέα ενδυμασία. Όχι και στα δημόσια, στο εξωτερικό. Αλλά ω απάντηση. Τη βία των ανηλίκων. Ε, βέβαια. Δηλαδή, φορώντας όλοι ποδιές δεν θα πλακώνονται. Αν φοράνε αγόρια κορίτσια ποδιά, θα ντραπεί γιατί σου λέει, Κάτσε, μην σηκώθηκα μια φούστα και γίνει ο από κάτω. Ενώ τον αποτρέπει με έναν τρόπο, αν φοράνε όλοι οι ποδιά μου. <laughs> Όχι τα γουράκια μπατελαιονάκια και οι βλακίε. Όλοι, όλοι. Αυτό, όπω είπαμε. Οκ. <laughs> okay, λοιπόν, Ράσο, αυτό. συνεχίζει την πρόταση εσύ, του Βελόπουλου. Το συνεχίζω. Ο, να, ο Νατζιό θα μπορούσε να μπει και να πει: Ράσο. Πού θα σιγά. τα βρούμε. Ποδιά εσύ, Ράσο, εσύ, Ράσο εγώ. Ναι. Απλά το δικό μου είναι πιο γυαλιστερό, πιο σατέν. Ο Οι ποδιά ήταν λίγο μάτα, μα θυμάστε. Μετά από ναι, πολλά χρόνια. Πλησίματα... Πλησίματα... Έχω προλάβει εγώ ποδιά, έχω προλάβει και την κατάργηση τη ποδιά. Θέλω φωτό. Ε, Θέλω φωτό, φωτό ναι, ναι, προφίλ ναι, ναι, ναι. Ναι. Ε, ε, να ποδιά... ανεβάσει. Κάπου να. Για να φωτό, έτσι. Και... Πιο μάτι, είναι πιο μάτι η ποδιά. Ε, ήταν ασπρώμα βρε φωτό. Α, η ποδιά είναι ποδιά, τι α πούμε, δεν με νοιάζει το χρώμα τη. Ναι, αλλά φαίνεται γκρι. Στην Ασπρόμαυρη. Και τι έγινε, ο Σιλάμα είναι μάτι όχι. Όχι, έχουμε και χρώμα. Είχε βγει και το χρώμα. Το Ματ ξέρει τι. Η είναι. Η κόντα κι είναι στα Μάτικ. Δεν ξέρει τι είναι Μάτ. Το Μάτ είναι η φύση. Όχι δημοσιογράφο <laughs> Μάτ, όπω λέμε. Το ξέρω. Ούτε σε αγγράγει αριστερό. Μάτι. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν. Ε, και σκίζεται, σκίζεται στα πλησίματα, αυτό ήθελα να πω. <laughs> μετά από λίγο, 2-3 τρίβεται. Και, και σκίζετε. Κάνει μια έτσι. Και μετά τα κάνουμε για τα τζάμια. Τι ποδιέ. Το Μάτ. Όχι ο μπάτσο. Ο Βελόπουλο λοιπόν συνέχισε. Είναι είναι το Βελόπουλο. <laughs> Στην Ιφίλε. Φταίει ο γονιό, λέει ο πρωθυπουργό. Φταίει το σχολείο. Να ρωτήσω κάτι. Φταίει ο γονιός φταίει το σχολείο. Έχετε πάει σε ένα γυμνάσιο, σε ένα λίγιο να δείτε πώ είναι ενδεδειμένοι οι καθηγητέ. Αν εμπνέουν σεβασμό, αξίριστοι, άπλητοι. Διδάσουν τα παιδιά μα. Σε ριζέι, θα μπορούσε να πει να συμπληρώσει. Κομμουνιστέ. Αξίριστο καθηγητή. Και διδάσκει Πόδια ναι Όχι μου μουσι μου, μου, μου, μου, Α γιατί νο, δεν ξέρω τι βλέπει ο Βελόπουλος Νομίζω μουσι εγώ εκεί πήγα Μετά θα μας λένε θα, θα φοράνε τις ποδιές και θα έλεσαι αξίριστες Γάμα λυκείου. Λοιπόν Πώς έρχεσαι έτσι κορίτσι μου Ο Βελόπουλος Και, πα, και θα είσαι ξετα, ξετα, του Βελόπουλου μετά να δούμε έχει κάνει μπικίνι Δεν έχει κάνει πο, Πολύ Σαν Και ο Νατσίο μετά. <laughs> <laughs> Θέλω να <laughs> πω, από που μυρίζονται, ξέρει. Η ακροδεξιά τη. δεν Ξεκινάει από τι ποδιές από το κατυχητικό. Ακούμε τώρα αυτέ τι μέρε διάφορα τέτοια και όλα αυτά τα θεωρούν αυτοί ως απάντηση. Απάντηση τα θεωρούν. και πρόταση. Έχουν καταργηθεί, έχουν ξεπεραστεί από τη ζωή και επί ποδιών γινόντουσαν τέτοια όταν φορούσαν δηλαδή οι άνθρωποι ποδιές Υπήρχε. Έπευτε ξύλο τότε. Ε, δεν έπευτε ξύλο. Όχι. Υποτιμάζει με, με, με το που θα βάλει κάποιο. Το ρούχο, αν Εσαι είναι γαλυναίτη. ένα παιδί που με, είναι σε μια οικογένεια που έχει άνεργο πατέρα και υπάρχουν ευρώ στο σπίτι, δεν υπάρχουν τα βασικά, το ρούχο τα δεν θα σκεφτεί τα. Να, να, να δράσει με μια βία ναι, απέναντι όχι, στη, στη, στην κατάσταση γενικώς. Γιατί κοινωνικά Η τον το ποδιά είναι, είναι, η ναι, ποδιά ναι, είναι τον ναι, με τον ναι. που θα το βάλει, είναι μαγική ποδιά. Δεν ξέρω τι βάζουν. Τι ηρεμή, το κατηγητικό θα σε ηρεμήσει. Δεν ξέρω, είναι κάποιο ανάλογο, το μαλακτικό, δεν ξέρω. Θέλω να πω, είναι κάποια που κάνει τα πιο μαλακά, μαλακότερα. Να ναι, ναι, ναι, οκ. Και λοιπόν... επειδή ακούμε πολλού μαλακότερου <χω> χρόνο από ό,τι φαίνεται. Των Ε. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσει και συνεχίζουμε, Στα όσα λέγαμε πριν, στέλνει εδώ η Μαρία μήνυμα και λέει. Ε, η οποία Μαρία είναι που είναι Δεν λέει η περιοχή να είναι από το εξωτερικό Και λέει εδώ τα σχολεία έχουν υποχρεωτικά στολή Και όμως απίστευτο και ξυλοπέφτηκε μαχαιρώματα Απλά λέει να συμβάλλω και εγώ Στην επιστημονική μελέτη του κ. Βελόπουλου Τι Κάποια έχουν περιοχή, υποχρεωτικά... είσαι, Μαρία, Τι υποχρεωτικό δεν άκουσα Στολή Α, Στολή. Ναι. Γιατί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης ε, είναι, αυτή κάπου ναι. ναι δεν λέει χώρα Η Μαρία, όλα μαζί. Μήπω αν βάζανε μαζί με την εικόνα του Χριστού, μου πώ βάζανε και του μετσοτάκι δίπλα μου, πέφτανε κάπως η... Του μπαμπά. Του... του μπαμπά. Ναι, ναι, αν θέλουμε να το κάνουμε. Του μπαμπά. Ναι, ναι, θέλουμε να βάλουμε. Το του μπαμπά. Αυτό ήταν ένα αποτρεπτικό. Για τη βία. Ναι, ναι, ναι όχι. Βέβαια, δεν ξέρω νομίζω... με τι αυτοκτονίε θα γινόταν μετά. Στην Ελαιούπολη. Παύση. Ωραία, είχαμε. Στην Ηλιόπολη. Η Πλατεία Τέχνη ανοίγει τα γραφεία τη το Σάββατο. Μην με ρισκάσετε, με, με σκάσετε. Ναι, η Πλατεία τέχνης είναι ένα φορέα. Πάει το κινητό, δεν δε το πα. Δε δε πα αθόρυβο. Αθόρυβο, είναι απλά κουμπού. Είναι ένα φορέα τέχνη, πολιτιστικό κτλ. Και μετά από αίτημα που κάνουμε προ το Δήμο, μα παραχώρησαν μια αίθουσα στο 5ο γυμνάσιο. Το οποίο 5ο γυμνάσιο είναι στο κτίριο το σύμπλεγμα των πολυκλαδικών. Είναι μια ανεξάρτητη αίθουσα που βγαίνει και σε ένα αίθριο εκεί μπροστά. Με ανεξάρτητη είσοδο. Με ανεξάρτητη είσοδο κτλ. κτλ. Ίσοδος από τον παράδρομο. Εύκολο πάρκινγκ. Ναι, γιατί είναι χάος εκεί. Και έχουμε εκτάσεις δηλαδή να οργώσουμε, να χορέψουμε, να κάνουμε διάφορα. Και να κάνουμε... παρκάρουμε. Ναι. Και κάνουμε την, Το Σάββατο έχουμε αποφασίσει θα κόψουμε κορδέλα κανονική. Γι' αυτό είπα εύκολο πάρκιν. Ναι. Όποιοι έρθετε. Καλά, και στον παράδρομο. <laughs> ξέρουν οι Λιπολίτε, θα ξέρουν. Α. Θα κόψουμε την κορδέλα. Με τον παράδρομο, λέω καλά. Ναι. Μια μήνυ συνέλευση πριν, με τα γνωριμία, με το χώρο. Όλα αυτά δεν βρέχει. Γιατί αν βρέχει, όλο ολοκληρώνει, πλημμυρίζει. Θα γίνεται το σώμα, ίδιο με μπρέλε. Όχι, γιατί γεμίζει για, γι νερό αυτό αυτό το έθριο που έχεις δει μπροστά Δεν έχετε πλημμυρικά Έχουν βουλώσει η αγωγή Α. Και όλο αυτό το συγκρότημα του πολυκλαδικού Περνά πολλοί κόσμος και το βλέπει Έχει φτιαχτεί το 80-82 κάπου εκεί Δεν έχει συντηρηθεί στα χοντρικά Εξωτερικά τα κάγκελα που είναι με στη σκουριά. Εμεί λοιπόν πήγαμε εκεί το αίθουσα αυτή, τη βάψαμε την κάναμε. αλλά μπορεί να έρθει να σεφ και να φτιάχνει γκορμεδιέ. Μπράβο. Δεν το ξέρει. Αύριο μετά να έχει ένα κηλικείο να ανοίξει ο Άξ Πέτρε Τζίξα. και, στις στις και 8, να έχει πολύ ωραία τέτοια. Ναι, στι 8.00 κόβουμε κορδέλα και μετά έχει πάρτι. Α, α, αυτό ήθελα να πω. Πάρτι έτσι του Νόρ Μπέτερ κτλ. Άρα Σάββατο όλη μέρα θα είμαστε θα Το ουζά. πρωί. Θα καθαρίζουμε. Όχι, έχουμε κανονισμό ποτέ. Από το πρωί θα καθαρίζουμε, θα έχουμε δουλειε. Θα ε, βάψετε και όλα στα κάτω. Τελειώσαμε τα Τελειώσαμε, τελειώσαμε τα ναι, τα, τα Σε βάψημα. μύρισε, μην έρθουμε στο παλάτι. Μυρίζει. Και, λίγο η ε, αυτά δεν μπορώ. <laughs> μέσα. Αλλά ε, θα μέσα έξω. να βάλετε ένα αρωματικό. Ένα βε... δε... μυρίζει. Ένα δεντράκι. Τι δεντράκι. Μέσα θα μυρίζει και το δεντράκι. Θα λιποθυμάσουμε το καλημέρα. Και πού να τρέξεις να Το δεντράκι, το αρωματικό Να το Έχει Δεν τα τα Στα φεύγα να γεμίσω κάποιε. Δεν έχει κάποιες αυτή την εποχή. Ναι, δεν έχει όντως. Πήγαινε λοιπόν εκεί. Τώρα θα στην άδεια. Σιμάνιε, κουβελώνε. Δεν μπορώ. Δεν έχουνε πέσει. Αυτή την εποχή είναι καλέ. Οπότε έχουμε γεγονό, θέλω Ό, να έχει, πω. Ξέρει, τα γιατί βλέπω. Γιατί έχουμε πει στο Δήμο να τους. τα καθαρίσει Α. και δεν έχει έρθει γι' αυτό. Και οπότε ε, θα κάνουμε τέτοιο. Έχουμε πάρτι. Αυτό ήθελα να πω σε σχέση με την... Θα παρτάρτε, θα έχει DJ, θα, έχει... θα μιξάρει κολεγιάλα Ναι, έχει, έχει, είναι. η Κατερίνα θα τα κάνει αυτά Η οποία είναι και ακροάτρια της εκπομπή. Και είναι και εκεί στην ομάδα επικοινωνία της πλατείας τέχνης Ενδυμασία ελεύθερη ή έχει dress code ε, Dress code, ποδιές <laughs> α, Ποδιές <laughs> ιατρικές όμως ε, α, <laughs> να, να, λέμε... να κάνουμε ένα μήνυ σεμινάριο <laughs> Άμα χρειαστεί κάτι με την ευκαιρία πριν. γίνει μια ανοιχτή καρδιάς Αυτά που θα λέγαμε θα πριν. Πάμε στον κύριο κοτζιά ο οποίος έδωσε συνέντευξη, ο κύριος Κοτζιά στον 1984, στον Σεραφείμικο Τρότσο και μιλάει για απειλέ που δέχεται. Σα ρωτάω όμως νέα χουλιγκάνους. Έκανα μια ανάλυση ευπρεπή. Δεν χρησιμοποιώ κανένα χαρακτηρισμό βαρύ για κανέναν. Και τι μου γράφουν, μου επιτρέπετε να βρωμολογήσω. Με επιτρέπετε να βρωμολογήσω στο. Φαντάζομαι το Εθνικό Συμβούλιο τηλεόραση δεν θα μα το κάτι επί... Είναι ναι. τσιτάτο, είναι Α... απόσπασμα, ναι, Είναι απόσπασμα. Επειδή μα βλέπουν και όλοι μα. εισαγωγικά Λέει ψόφο χοντρομαλάκα. Λοιπόν, αυτό είναι διάλογο στην αστερά. Αμε συγχωρείτε. Δεν πρέπει. Να μιλήσω για αυτό να που θυμίζει τα υπόγεια άλλων κομμάτων. Ότι τι κάνουν, καταστρέφουν τον δημόσιο δημοκρατικό χώρο. Καταστρέφουν τι παραδόσεις αριστεράς αριστερά να είναι αυστηρή αλλά ευπρεπή Ναι Δεν τα βλέπει ο κύριο Κασελάκη να, να τα κόψει, γιατί όλοι γίνω. αυτοί είναι συντεταγμένοι λογαριασμοί. Ναι, βέβαια. Και να σα πω και κάτι. Χονδρό, αφήστε που έχω αδυνατή. Είναι καθυστερημένο Body shaming δεν κάνουμε που λένε. <laughs> <laughs> Εδώ λοιπόν ο Κοτζηγιά, αφού ζητάει, ζητάει την <laughs> άτσε να πει βρομολογία, όπω είπε. Βρομολόγησε. Βρωμ, περιγράφει μια κατάσταση ότι κάποιο από το σύστημα Κασελάκι, αυτό το σύστημα Κασελάκι, πριν ήταν σύστημα Τσίπρα. Στα social media. Που ήταν και ο Κορτζιά υπουργό. Δεν είχε καταλάβει ότι τα ίδια γινόταν. Δεν πριν. τον Ότι έπεφτει λάσπη από τα υπόγεια προ όλου. Δεν τον έβριζαν Λαφαζάνη γιατί δεν τον έγινε. Όχι, για πιο πριν λέω. Πριν Α, και το τον Λαφαζάνη. Α. Γιατί και ο Λαφαζάνη ήταν εκεί όταν βρίζανε το 15 και μετά αυτό το σύστημα. Δεν... Όποιο έλεγε ότι λέτε παπάντζεσαι παιδιά, δεν θα φέρετε μνημόνια, δεν γίνεται αλλιώ. Του μα είχε στην μπούκα και χώνανε και κάνανε. Και το ψόφο. Ο ψόφο και διάφορα άλλα τέτοια. Ο κύριο Κοτζιά λοιπόν, αφού είπε αυτά για το σύστημα κασελάκι, μετά είπε για τον κασελάκι. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να διαβάσει μεγάλα κείμενα. Εγώ, τη μια φορά που συναντήθηκα μαζί του, του έδωσα ένα κείμενο τέσσερι σελίδε και είδα ότι μετά από τη δεύτερη παράγραφο σηκώθηκε και άρχισε να χαιρετάει τον κόσμο. Στην πρώτη ματιά λέω να είναι κοινωνικό και χαιρετάει τον κόσμο. Στη δεύτερη ματιά κατάλαβα ότι δεν είχε την υπομονή και την ηρεμία να διαβάσει όλο το κείμενο και προτίμησε να κάνει το συνδέσμιο. Τότε, τότε του. Είχατε, είχατε έρθει αρκετά κοντά Όχι, και κάποιοι λέγανε, λέγανε ότι. Και κάποιοι λέγανε, δεν έλεγα εγώ, έλεγε. Ότι θα το... υπάρξει συνεργασία. Ε, ναι. Ότι θα υπάρξει, μάλιστα λεγόταν και το ψέμα ότι είμαι σύμβουλό του, συνεργάτης και yeah. λέει, Εγώ όταν μου απευθύνθηκε ο Κασελάκης να γίνω σύμβουλός του του είπα Δεν είμαστε Αμερικοί, δεν είσαι πρόεδρος τη Αμερικής που καλεί συμβούλους από διάφορες yeah. ε, Είναι σημαντικότερο για του Υπουργού, είμαστε στην Ελλάδα Σύμβουλο Προέδρου ενό κόμματο μπορεί να είναι μόνο το μέλο ενό κόμματο. Εγώ δεν υπήρξα, δεν είμαι, ούτε πρόκειται να γίνω ποτέ μέλο του συνασπισμού ή του ΣΥΡΙΖΑ που πρόκειται yeah. εκ των υστέρων. Δεν ήμουνα το 89 που πρόκειται όλη αυτή η συζήτηση. Θυμάμαι το καθένα που είναι στην Ελλάδα. Εκεί τελειώσαμε. Απλά συμφάγαμε. Mm -hmm. ε, ναι, δεν μπορεί να διαβάσει, λέει δύο παραγράφου. Βαριέται, δεν μπορεί ο Κασελάκη να συγκεντρωθεί. Ε, εντάξει, δεν μπορεί, ντου, έχει τα βασικά. Δεν μπορεί λέμε. Να με ένα highlighter. Αν έχει βασική. Αν έχει κάμερα απέναντί του και το, δούμε, το δούνε κάποιοι ή αν αν δεν Και αν έχει κάμερα... κρυμμένο το κινητό μέσα για να σκοράρει. Να, να φαίνουν ότι διαβάζει απ έξω. Να αλλά από μέσα πούμε να βλέπει. Ο καθελάκη, αν δεν βλέπει ο ίδιο τον εαυτό του ή αν στα μάτια τον απέναντι, δεν βλέπει τον εαυτό του mm. να καθρεφτίζεται, δεν πρόκειται ποτέ να κάνει τίποτα. Και ένα τελευταίο του Κωτζιά για το παιδί. Μπορεί να τον πάει τον ΣΥΡΙΖΑ, έστω αυτόν τον απαξιωμένο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά, ο κ. Κασελάκης ή το ότι τελείωσε το έργο, να το πω λαϊκά. Κοιτάξτε, άμα θέλει να κάνει ένα δεξιό κόμμα και πάει μπροστά αυτό το κόμμα, δεν είναι στα ερωτήματα τα δικά μου. Το ΣΥΡΙΖΑ ω αριστερό κόμμα δεν μπορεί να το πάει μπροστά, γιατί ο ίδιο, λέω λαμπερό, ενδιαφέρον, καλό παιδί, κατά τα άλλα, δεν αριστερό το παιδί. Και δεν ξέρει από την ιστορία τη αριστερά. Δηλαδή, ο αριστερό δεν πήγα πια κουκουλοφόρου στου συντρόφου. Δεν κάνει το παιδί. Δεν κάνει το παιδί. Βέβαια, είδαμε του αριστερού πόσο κάνανε. Ναι. Το είδαμε, όντω. Του προηγούμενου Αλλά... που ήταν αριστεροί και ξέρετε την ιστορία. Και ο κοτζιά μαζί με αυτούς. Είδαμε πόσο δεν... κάνανε για τη mm. χώρα και πόσο βοήθησαν την αριστερά γενικότερα. Ναι. Τα λέω όμως ο κοτζιά μαζί λέω με Που ήταν και πιο αριστερό παλιά. Ναι, ναι και ανένταχτο. Στο μες το φύριζε, το ενδιάμεσο, ναι. Ναι. Όλα αυτά τα πολύ ωραία λοιπόν, ωραία ατμόσφαιρα. Επίση γίνεται μια μουσική παράσταση συναυλία στο Ηρόδιο. Στην Λιόπολη. Όχι, όχι, φύγαμε. Πλατεία Τέξι, πάμε Ηρόδιο. Κάτι... είναι αυτή α, α, τέξης, η Γκάμα. Η είναι αυτή. Πλατεία Τέξι, ηρόδιο. Ένα δρόμο πάει. Ναι, πέντε χιλιόμετρα τα ενώνουν αυτά τα δύο. Ένα, ένα ηρόδιο στην Λιόπολη θα μπορούσε, λίγο πιο μικρό να φτιάξει σιγά-σιγά κάπω Θα βρούμε κανένα και θα το κάνουμε ηρόδιο. Ε, στο Ηρόδη έχουμε τη, σε δύο Δευτέρα. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Όχι αυτή τη Δευτέρα, την άλλη 14 του μήνα, συναυλία Νατά Αμποφίλιο, Μήκη Τωδωράκη. Και επειδή συμμετέχω και εγώ στην. Έχει γράψει τα κείμενα. Ναι, μουρνά κάποια κείμενα τώρα. Ε, ε, Πιο πολύ και πολύ συμμετέχω και. Όταν το χαμομιλάκι ξαφνικά, να μην το λέει καθόλου. <laughs> <laughs> <laughs> εκεί, λοιπόν. <laughs> Λίγα τα ειστήρια στο More.modernis στο ticket service. Ticket έχουμε, ticketservice, ticketservice Θα ακούσουμε από σώμα από τι Κλέβω εκεί διάφορα αιχητικά Να. Το κάνουμε έτσι κάθε δύο-τρεις μέρες Ας ακούσουμε τι είπανε χτες τον άνθρωπον, κάβα, κάβα. «Καλοθέλω» λέει ο Θέμης Καρμουνατίδης, εκεί όλο θέλει και όλο τους κάνει τέτοια. Τους έχει ξεζουμίσει. Δεν πειράζει. Ακούω ότι την εκτέλεση δεν είναι τόσο κλασική, μου φαίνεται πιο κρουστή, πιο unplugged θα λέγαμε. Αυτό είναι όλο το κόνσεπτ. Είναι, έχει να παρέα... κάτι ιδιαίτερο. Ναι, πάνω πάνω αυτό, αυτό που ξέρουμε. λένε ήδη, έχει υποθεί και στα Δελτία Τύπου, ότι είναι μια παρέα ο λαός πάνω στη σκηνή ναι. και τραγουδάει τα τραγούδια του Μίκης Θοδω Αν μπορεί ένα λαό να χωρέσει με 8-10 άτομα πάνω και 15 πόσοι είναι μαζί με του μουσικού στη σκηνή. Και πηγαίνω έρχεται όλο αυτό. Πιο ακουστικό από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, Ενώ, ναι, δεν ναι, έχει εκρηκτικέ κεθάρε, δεν, κιθάρες, το... δεν όχι, έχει όχι, όχι, ηλεκτρισμό όχι, όχι. γενικότερα. Τα συνηθισμένα που ξέρουμε. Όργανα. Όχι, όχι. Έχει πολύ συνέστημα. Έχει πολύ συγκίνηση. Σε αυτό το ερμηνευτικό λοιπόν, σύνολο είναι η Μαρία Διακο Παναγιώτου. Ηθοποιώ. Ναι, ο Ηλίας Βαμβακούση. πολυεργαλείο, μουσικός, Μουσικό. Παίζει, τραγουδάει. Η Μηρτό Βασιλείου. Τραγουδίστρια φρέσκια, πάρα πολύ ωραία. Ταλαντούχα. Ο Βασίλη Προδρόμου. Επίση πολύ εργαλείο. Ο Μιχάλης Ατσάλη. Το ίδιο. Ο Μαθαίο Μπουμπάρης, Ακορδεών. Ο Γιάννη Δάφνο. Ακορδεών. Μαντολίνα. πολυεργαλείο, Φωνή κτλ. Συμμετέχει και ο μπαμπά τη Κάποια στιγμή θα πει δύο-τρία τραγούδια: Νίκο Μποφίλιο. Τη σκηνοθεσία την έχει ο Άγγελο Τρενταφίλου. Σκηνικό Κωνσταντίνο Λαμπρίδη. Κινησιολογία Σεσίλ Μικρούτσικου. Ε, και αυτά νομίζω πρέπει να τα πω. δεν μιλά. <laughs> <ναι, ναι. laughs> ο Θάνο Μικρούτσικο <laughs> λοιπόν. Και εδώ η κόρη του είναι η Σεσίλ. Ε, είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Νομίζω όποιο γουστάρει πολύ Θεοδωράκη και όποιο γουστάρει και ένα Νατάσσα Μποφίλιου. Γιατί Νατάσσα έχει γεννηθεί γι' αυτά. Να. και ε, όλες αυτές τις μέρες ψάχνουν να δω τι διαφορετικό γίνεται γιατί πολλοί έχουν εφθοδωρά και έχουν πει, έχουν τραγουδήσει τα νιώθει να δω τι ρούχο θα βάλει Και πόσο θα κάνει Να το γράφει πάνω Το προηγούμενο έκανε 148 ευρώ Α τι γύφτσα βγήκε στη σκήνη με την ανάποδη Δεν μπορούσε να τόσα λεφτά Δεν μπορούσε να πάρει ένα τσιτι πάνω πιο αρκετό Ρίξε το άσμα μίξε το δωράκι όσο παίξει από κάτω να παίζει Λοιπόν εδώ σας αποχαιρετούμε Δεν είναι η Νατάσα εδώ είναι η Αντίθ Πιάφ Είπαμε να κλείσουμε έτσι Τα υπάρχει πάλι que la n'a pas